Ούτε ράδιο επισκέπτε. Κάθε Κυριακή, έξι με 8 το βραδάκι. Ο χάρις Σαρόνι υποδέχεται νέου δημιουργού, μουσικούς, πητέ, μπάντε, καλλιτέχνε που μιλούν για τη δουλειά τους για τη ζωή τους και συχνά τους χαιρόμαστε σε μικρές live καταθέσεις μόνο για σας τους ακροατές του Music Heaven Radio Κυριακάτη και επισκέπτας, και επισκέπτας. με το χάρη Αρώνη στο ραδιόφωνο του Music Heaven κάθε Κυριακή 6 με 8. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας Είναι η εκπομπή Κυριακάτικη επισκέπτε. Επισκέπτες Εδώ στο Music Heaven Radio Και πριν από όλα να ζητήσω συγγνώμη στον Φίλιππα Γιατί έκανα μπήκα έτσι φορτσάτος απότομα Στην εκπομπή Χωρίς να του δώσω την ευκαιρία να αποχαιρετήσει Και να κάνουμε την αλλαγή σωστά όπως θα έπρεπε Πάντω το μουσικό καλλιδοσκόπιο που ακούσαμε το προηγούμενο δύο ώρα ήταν από τις πιο όμορφε εκπομπές, καταρχήν μου ξύπνησε πάρα πολλέ αναμνήσεις γιατί αυτή η μετάδοση ηχογραφημένη θεατρική παράσταση από το έκτο πάτωμα ήταν από τις παραστάσεις που είναι αξέχαστες για μένα. Θυμάμαι τότε πρέπει να ήταν 91-92 που το είχα δει, που έπαιζε η Πανγιοτοπούλου είναι ένα μεντί, πάρα πολλοί κόσμος και βέβαια είχε ξαναπεχτεί παλιότερα από Μαρίκα κοτοπουλι και τόσα άλλα μας ξύπνησε λοιπόν αναμνήσεις πολύ όμορφες και μπράβο Φίλιππα ήταν κάτι ξεχωριστό είναι πολύ ωραίο έτσι ένα κυριακάτικο απόγευμα να ακούς θέατρο στο ραδιόφωνο ε, όμως εδώ δεν είμαι μόνος οι επισκέπτες έχουν την χαρά να φιλοξενούν εδώ ζωντανά Δυο μουσικανθρώπους, να το πω έτσι, ε, με μικρότερη ή μεγαλύτερη πορεία στην ελληνική μουσική. Είναι δίπλα μου ο Σίμος ο Κουσκούνη. Καλησπέρα Σίμος. Καλησπέρα, Χάρη. Χρόνια πολλά, πολύχρονος. Ευχαριστώ και όλες. Σε όσους μας ε, ακούν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα τουλάχιστον. Για τη φιλοξενία, για την πρόσκληση και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Music Heaven που μας φιλοξενεί σήμερα το απόγευμα Και μαζί με το ΣΥΜΟ είναι και ο Γιάννης Απόδιακος Καλησπέρα mm. Χάρη, ε, και από μένα χρόνια πολλά Είναι ε, η ονομαστική εορτή και... μου να πω σώσεις, <laughs> ναι. γιατί μου λένε χρόνια πολλά τα παιδιά ε, Καλησπέρα στους φίλους ακροατέ, uh, ένα ευχαριστώ και από μένα στο Music Heaven Πέρα από τα παιδιά ότι έχουν ο καθένας τη δική του ιστορία στη μουσική, την οποία θα την ανιχνεύσουμε σιγά σιγά στην πορεία του δύο ώρου που έχουμε μπροστά μας. Θα τους ακούσουμε και ζωντανά. Έχει φέρει ο Σίμος εδώ την κιθάρα του. Ε, αλλά εκτός από αυτό είναι βέβαια και από τα παλιά μέλη του Music Heaven. Είναι δικοί μα δηλαδή άνθρωποι. Οπότε είναι μεγάλη χαρά για την εκπομπή να του έχω ε, δίπλα κοντά μα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι το οποίο έχει τίτλο Με λίγα λόγια. Τι... Αυτό το τραγούδι, πώ έχει χογραφηθεί, ποια είναι η ιστορία του. Έχει διαλέξει τραγούδι που λέγεται Με λίγα λόγια ή ε. από άρθρου με λίγα λόγια. <laughs> Μήπω είναι το Με, το «Με του φίλους μου, Τι έχει διαλέξει. Είναι αυτό. Αυτό είναι αυτό. λοιπόν. Αυτό. Για πέσει ε, την ιστορία. Ένα κομμάτι που έρχεται από το 1999. Εντελώ συμπτωματικά έγινε η χογράφησή του. Συμμετέχουν. Ο Ρόμπερτ Βίλιαμ, ο Λάξης Τζορτανέλη και ο Γιώργος ο Πολυχρονιάδης ε, Μουσική δική μου, στίχη της Μαργαρίτας της Θανόουλου Της Μάργος και αυτή μέλος εδώ του <laughs> Music Heaven βέβαια. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτό το κομμάτι και εδώ είμαστε να το ξαναπούμε Καλή ακρόαση. Dios amor, roces, me y tintas o papeles, hace un Λοιπόν, το τραγούδι με τους φίλους μου ε, Είπε πριν ο Σίμω ποιοι ήταν αυτοί οι φίλοι ναι. ε, Σπουδαίοι φίλοι Από το άλμπουμ με λίγα λόγια Από το 1999 Από το 1999 ότι το Πόσο μακρινό φαίνεται εσύ με τον 99 <laughs> <laughs> <laughs> Και πολύ κοντά <laughs> <laughs> <πόσο>. <laughs> <laughs> Πάντως ό,τι θυσκογραφία Κατά καιρούς έχω κάνει Έχω κάνει σε περιόδους που υπήρχε ύφεση Στη δουλειά του στούντιο <laughs> <laughs> <laughs> του τσαγκάρι τα παπούτσια λέει πάντα είναι τρίπια Και του υδραυλικού η βρύση πάντα στάζει <laughs> Έτσι και το εμάς Πολύ Πολύ ωραίο uh... Να πω εγώ αυτό που λέγαμε πριν Εκτός αέρα Για την ονομασία της Wave Music Την οποία έχει Πόσα χρόνια έχει τη Wave Music τον... Σεπτέμβριο του 1997 Η πρώτη παραγωγή βγήκε το 1998 Αρχές του 1998 Μιλάμε και... όχι μόνο για ένα στούντιο Υπερσύγχρονος οσογράφησης Αλλά είναι... μιλάμε και για στούδιο... μια εταιρεία παραγωγής Δεν είναι ουσιαστικά ναι, Μικρή Ο... ελληνική ναι, ήδη, έτσι, έτσι. Καμία σχέση με θηρία ναι. ε, Αν και τώρα πια και τα θηρία έχουν γίνει ε, το πολύ studio έχει ξεκινήσει από το 1979, Πρωτοετής φοιτητή, αρχίζω και μαζεύω μηχανήματα περιπτός, και από τότε Τσουτσού το παλεύω. Από το 84 ξεκίνησε να δουλεύει επαγγελματικά. Και λέγαμε λοιπόν εκτός αέρα Ότι και η ονομασία δεν ήταν τυχαία Ή η... αποδείχτηκε ότι δεν ήταν τυχαία Δεν ξέρεις τι θα μας πει. Wave. Όχι ναι από κύματα... το κύμα, Γιατί πάντα έτσι ήταν όσα χρόνια θυμάμαι Πότε ήμασταν κάτω Σκοτώναμε όλες τις μήγες στο στούντιο μέσα, <laughs> μέσα Δεν υπήρχε καμία ήταν πεντακάθαρο Και πότε δεν προλαβαίναμε να... Να πιούμε νερό ας πούμε Και δεν υπήρχε χρόνος για ύπνο τίποτα, ούτε για ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, για Πάντα αυτή η δουλειά έτσι Κάνει τίποτα. αυτούς τους κύκλους, έχει αυτά τα κύματα Βέβαια ο Σίμος Κουσκούνης Πέρα από, πέρα από το ρόλο που έχει Με την, με την εταιρεία Τη Wave Music Είναι και ένας συνθέτης Με πολύ με μεγάλη ιστορία Και σπουδαίο υλικό Θα ακούσετε πολλά πράγματα Στην απόψινή μας εκπομπή και να τονίσω ότι είναι και ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες που έχει η χώρα μας Καλύτε, όχι, όχι, αυτό το αναγνωρίζουν άνθρωποι που ξέρουν καλύτερα από εμά του απλούς Χάρη απλούς. μου, θα σου πω κάτι και το λέω μέσα από την ψυχή μου Όσο μαθαίνω τόσο καταλαβαίνω ότι δεν ξέρω τίποτα Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία Γι' αυτό και δεν έχω πει ποτέ ότι παίζω κιθάρα, μαθαίνω Μεγάλη κουβέντα και αυτό αποδεικνύει και το επίπεδο που Είχα έτσι. γνωρίσει στη Φραγκφούρτη, με μπάση περιπτώσει όταν κάποια στιγμή βρέθηκα για δύο συνεχείς χρονιάς στη Φραγκφούρτη, ε, ε, μάρμαρα μουσικάρες. Όταν λέμε μάρμαρα καταλαβαίνεις τι ναι, εννοώ. Ναι. Έτσι. Και το πρώτο πράγμα που με εντυπωσίασε, γιατί μου δόθηκε ευκαιρία και να μιλήσω και να πιω ένα καφέ και να δω την οτροπία, ήταν η ταπεινότητα και η συμειότητά του. Έτσι. Δεν είναι καθόλου. τελειώνει τυχίο. αυτή η στωρία. Ε, Γιάννη, να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι με τη δικιά σου τη φωνή. Ε, ναι, ποιο έχει διαλέξει. Ε, ε, ναι. Λέω να βάλουμε το μια φορά. Αν, αν, το, το μια φορά. Ναι. Κοντά, ε, να σου ε, το Να λίγο <laughs> γιατί ετοιμαζόμουν <laughs> να σου πω κάποιο άλλο. Αλλά... Δεν πειράζει. Ε, ε, αν, αν έχεις κάτι άλλο. Κάτι ναι. άλλο μπορείς να μου το πεις, να, να το ψάξω. Να βάλουμε το τραγούδι ίσως το οποίο, με το οποίο μάλλον είχα συμμετοχή στη, στο Μύθος Ρέντιο, στη Θεσσαλονίκη... Ε, η στίχη είναι της Ήταν Τίνας... ένας διαγωνισμός ναι, τραγουδιού αυτός, έτσι Γιάννη. Ε, ε, ε, το 2007 είναι. Η στίχνη της Κωνσταντίνας Μπαρπάτσαλου... Είχε διακριθεί νομίζω αυτό ναι, το πρωμάτι. Ναι, βγήκε έκτο στο διαγωνισμό και υπάρχει σε CD μαζί με άλλα 19 τραγούδια... Ε, με παραγωγή βέβαια του ίδιου του σταθμού του μύθου Ρέντιο ε, Υπάρχει Α. στη Θεσσαλονίκη όμως Δεν έχει ναι. Ευκαιρία να το ακούσουμε Να το ναι. μάθουν και οι ακροατέ που δεν το έχουν ξανακούσει να μεταφέρω εγώ και κάποια μηνύματα που έχουν έρθει εδώ στο δωμάτιο επικοινωνία του Music Heaven Αλλά και στα μηνύματα προς το σταθμό που δεν χρειάζεται κανείς όπως ξέρετε να κάνει login Στο κάτω μέρος όπως ακούτε στείλτε μήνυμα στο στούντιο Περιμένουμε πώς και πώς τα μηνύματά σας Λοιπόν καλή εκπομπή, τα φιλιά μου στο φίλο μου Σίμω, από τον Alpha Golf Γεια σου Νικόλα Χιλιόχρονος από την Σοφία Να είσαι καλά Σοφάκι ε, το ίδιο και από τη Μέρια Όμικρον, η οποία στέλνει πολλού χαιρετισμού στο Σίμω, περιμένει να ακούσει την κιθάρα του. Είναι μαγικός Καλησπέρα, πράγματι... Μέρια. Καλησπέρα. Θεσσαλονίκη, νομίζω. Θεσσαλονίκη, νοχιά μου. Και η κιθάρα του είναι εδώ, να το πούμε και αυτό. Θα Μέχρι την ακούσουμε. Κάποιο μικρό, μόνο εγώ φέρα κιθάρα όμως Δεν είναι άλλο εδώ. Ο Γιάννης δεν έφερε. Υπολόγηση να είχα εγώ εδώ τη δικιά μου να τη δώσω, αλλά και εγώ δεν το σκέφτηκα. Ευχαριστώ όλου για τι ευχέ για την ονομαστική μου Και ένα μήνυμα επίσης που λέει ότι στο φλαμέγκο σήμος είναι μοναδικό θα μας παίξει και φλαμέγκο λοιπόν <laughs> άσχετα δεν ξέρω αν μπορεί ο Γιάννης να τραγουδήσει φλαμέγκο <laughs> <laughs> <laughs> προς το παρόν εμείς θα παίξουμε, εμείς... Κάτι, θα παίξουμε το τέλος, τα... εμείς ακούμε το ίσως το κομμάτι που εξήγησε πριν ο Γιάννης Α, αυτό είναι πιστεύω είναι το σωστό έτσι <laughs> Γιάννη <laughs> ωραία Σε μακριά μέσα σου πολύ βαθιά Κάθε σου άγγιγμα γίνεται πληγή Και η φωνή σου μια βαστακτή σιωπή Μια στην κόλαση και μια στον ουρανό Με ένα παράπονο πολύ βαθιά πνιγμένο στα χέρια σου την άλλη στο κενό. Μένα γιατί να μένει πάντα χαραγμένο. Μένα γιατί να μένει πάντα χαραγμένο. Και η σκέψη σου φωτιά Στακτικές κάνει όλες τις στιγμές της λήψης Αν γυρίσεις πίσω τα πια αργά Και ας το ξέρω πως και πάλι θα μου λείψεις Μια στην κόλαση και μια στον ουρανό Με ένα παράπονο πολύ βαθιά νυμμένο. Μια με στα χέρια σου την άλλη στο κενό Μένα γιατί να μένει πάντα χαραγμένο Μια στην κόλαση και μια στον ουρανό με παράπονο, πολύ βαθιά, Μια με παραπονό πολυβαθιά Μια με στα χέρια σου την άλλη στο κενό Μια γιατί να μένει πάντα χαραγμένο να Ακούσατε λοιπόν αυτό το τραγούδι το ίσως ε, Σου ξέρει έτσι, Γιάννη άσχετα ε, ε, ε, Πήγε αν, καλά Αν δεν παίζεται από μεγάλα ε, ραδιόφωνα και όλα αυτά Είναι ε, ένα τραγούδι το οποίο με το πρώτο άκουσμα σε κερδίζει Νομίζω στη Θεσσαλονίκη ακούστηκε αρκετά Εκεί είναι πιο ανοιχτή, ανοίχτη η ανθρώπη Λόγω του σταθμού στα Παίχθηκε και στο αθμοβόλιο. Εδώ να δούμε πότε θα mm. αλλάξει η κατάσταση. Ποια είναι η... Να ρωτήσω το Σίμω έτσι, ω πιο παλιός πιο εμπειροστή mm. δισκογραφία. Τι παλιός Εγώ. Τι, τι παλιό. Παλιώσαι... Ε, εννοώ παλιό. Ξεκίνησε ah. από 10 χρονών να δισκογραφεί, οπότε yeah. ε, τώρα που στα <laughs> 25 <laughs> σου. Έχεις γιατί 15 χρόνια. Να σου πω κάτι. Εγώ από το δημοτικό πήγαινα και βλέπα το Γιάννη να πέσει στα <laughs> μαγαζιά και ήθελα να δουλέψουμε μαζί. Κατάλαβε. <laughs> η, η, η ερώτηση που, που ήθελα να κάνω έτσι να μου πει. Είναι ότι ε, εντάξει, έχουμε δει τι έχει γίνει με τι εταιρείε πια. Έτσι. Με τα ραδιόφωνα, τι γίνεται. Αλλάζει η κατάσταση, δηλαδή ανοίγουν λίγο τα πράγματα να ακούγονται νέε δουλειέ ή ακόμα εκεί η επιμόνη με τα playlist. Χάρη, περάσαμε μια κρίση πρώτα απ' όλα κοινωνική, κατά τη γνώμη μου, η οποία ξεκινάει από αρχέ τη δεκαετία του 90. Έτσι. Να μην τα ξαναπούμε τώρα, playlist κλπ. Εν πάση περιπτώσει. Ε, όσον αφορά το κομμάτι της μουσικής, αλλά δεν ήταν μόνο εκεί, ήτανε, η κρίση ήταν παντού, πιστεύω. Η οποία βεβαίω έφτασε σε σημείο να γίνει και η οικονομική και πλέον τα πράγματα είναι όποιος αντέξει. Έτσι. Ε... Σε όλους τους τομείς δεν ακούω ένα επάγγελμα να λέει «εντάξει, πάμε καλά». Mm -hmm. Έτσι. Πολύ μάλλον σε μάς που η δική μας οικογένεια εντό εισαγωγικών ή μουσική... Ε... Για μα μπορεί να είναι αέρα να αναπνέουμε, έτσι, αλλά για τον ευρύ κόσμο είναι πολυτέλεια. Όταν ο άλλο δεν έχει να πάρει γάλα στο, ψωμό, στο παιδί του, ή ψωμί, α πούμε, είναι πολυτέλεια να πάει να ακούσει ένα καλλιτέχνη. Ε, το ρώτησα με την έννοια ότι θα μπορούσε κάποιο να σκεφτεί ότι, ε, αφού έτσι και αλλιώ τα πράγματα είναι ζώρικα, ε, για ποιο λόγο να διατηρούμε ένα πολύ κλειστό κλαμπ από του ανθρώπου που μπαίνουν στα playlist. Ίσως α πούμε τώρα να. Ε, ο κόσμο που διψάει να ακούσει κάτι καινούριο, να ήμασταν πιο ανοιχτοί. Μιλάω για αυτού που έχουν. Ευθύνεται και ο κόσμο πάρα πολύ. Γιατί οι διαμάντια βγαίνανε πάντα. Mm -hmm. Έτσι. Το θέμα είναι ότι πολλέ φορέ τα διαμάντια είναι κρυμμένα. Ε, ο κόσμο λοιπόν ευθύνεται. Εμεί δηλαδή, εμεί είμαστε ο κόσμο. Ευθυνόμαστε και εμεί που δεν ψαχτήκαμε να ανακαλύψουμε. Θυμάμαι στι αρχέ τη δεκαετία του 1980, πρωτοετή, δευτεροετή, φοιτητή εκεί, υπήρχε ένα δυσκοπολίο πίσω από τη σχολή μου, εκεί στην. Στην, στην, στην Κερκύρα νομίζω ήταν mm -hmm. Στην Κυψέλη, στην Άνω Κυψέλη yeah. Ήταν ένα δισκοπολείο του Καβουκλή Που ήταν χοδρέμπορος Αυτός λοιπόν έδινε γύρω στα 20% έκπτωση Σε όσους έδειχναν τη φοιτητική ταυτότητα mm -hmm. Και πηγαίναμε και καθόμασταν με τις ώρες Να ακούσουμε, να ψαχτούμε, να αγοράσουμε yeah. Έτσι πέρα από το ότι Γιατί πάντα υπήρχε η προβολή Εν πάση περιπτώσει Οι μεγάλες εταιρείες πάντα ήτανε Αυτές που θα προέβαλαν ε, Το ρεπερτοριό τους και μια εποχή συγγνώμηζε σε Διακόπτο που ήταν ωραίο Και το ψάξιμο και για ένα ακόμα λόγο Που είχες το μεγάλο εξώφυλλο του βινήλυου Είχες ναι. το βινήλυο έτσι χάζευες το ροφτό με αυτό. τα δάχτυλα που έτσι. έκανες μπροστά Έτσι, σε ένα... Εγώ, έτσι είχες ένα ζευγάρι ακουστικά και άκουγες ε, μεγιστοποιείται αυτό που λέει σήμερα η αξία του ε, γιατί ζώντας ε, στην εποχή του διαδικτύου όπου εκεί πια υπάρχει υπερπληθώρα πραγμάτων που μπορεί κάποιος να βρει και να ακούσει Τόσο μεγαλώνει η σημασία αυτού που λες να είναι ψαγμένοι οι ακροατές γιατί μαζί με τα χιλιάδες σκουπίδια όταν υπάρχει ένα διαμάντι πρέπει να είσαι άνθρωπος που την πάντα ψάχνει βγαίνανε, για να το βρεις. Πάντα βγαίνανε και θα βγαίνουν έτσι δεν, και από την άλλη μεριά είμαστε και ένας λαός καλλιτεχνικός έτσι. Μας ναι. αρέσει Για Η αλήθεια, πίση, παρέα. η μουσική ε, Η παρέα... ανθρώπων, οι τρεις έτσι, έτσι, θα γράφουν ναι, η Και μπορεί ας πούμε πίση. να μην υπάρχει ευρώ στην τσέπη Αλλά υπάρχει καλή παρέα Και θα πράσουμε καλά, πώς θα το κάνουμε ε, αυτό είναι, ε, Έτσι είναι Γιάννη δεν είναι να το βάζουμε κάτω Συγχωνά <laughs> πολύ ε, Εγώ λέω να βάλω ε, ένα Φλαμέγκο τώρα, μια, μιας και είπε η Μέρη για φλαμένκο Ας ακούσουμε μια ηχογράφηση του είναι, Ναι, Είναι νομίζω του 2010 από το άλμπουμ Αλήθειες και Αγωνίες Στοίχη μουσική ενορχίστρωση όλα δικά μου Το άλμπουμ αυτό είχε και τραγούδια ή ήταν μόνο ήτανε, μουσική ε, Τα τελευταία χρόνια τα άλμπουμ τα δικά μου έχουν περισσότερο η μουσική και πολύ λίγα τραγούδια Είχε νομίζω 7 instrumental και 3 τραγούδια. Αλήθεια, εσύ, άνθρωπος, ε, εσύ μου, που είσαι άνθρωπο, που γράφει πολύ ορχιστική μουσική και πάνω στην κυθάρα αλλά και γενικότερα. Ε, Έστειλε το, το. Θα γνωρίζετε για το διαγωνισμό του music haven που κοιλάει. Ε, Έστειλε το ορχιστρικό. Ο, α, να σου πω. Ε, κάνουμε σε ένα κομμάτι, περιμένω ε, το Νοέμβριο. Το Γιάννη τον κύριο, τον κοινό μας φίλο, τον οποίο έχεις και χειρισμούς και χρόνια ναι, πολλά ναι, ναι, Να έρθει να κάνει ε, κάμερα, να γράψει βίντεο ναι, ναι. Τον κύριο από εδώ πέρα σε ένα κομμάτι δικό μου το Που ετοιμάζω ναι, ναι. από τα καινούργια μπας περιπτώσει. Και όπως πάντα ξέρεις οι καλλιτέχνες ναι. αργούνε, είναι φίρμες όλοι, yeah. όλοι να πούμε Κάθομαι λοιπόν στο στουτιό και τους περιμένω Χαζεύοντα λίγο στο διαδίκτυο, μπήκα στο Music Heaven και είδα για το διαγωνισμό. Και εν πάση περιπτώσει στείλαμε αυτό το τραγούδι. Α, οπότε στείλατε. Δεν είναι να πω. Δεν ναι, στείλε ορχιστρικό, στείλε τραγούδι. Α oh, μην yeah. πούμε το ποιο στείλαμε Όχι, τα όχι, δεν χρειάζεται να δε πούμε, δε ας... πούμε. Στείλαμε, στείλαμε ένα ας... κομμάτι που τραγουδάει, δικό μου κομμάτι, στη χημική που τραγουδάει ο Γιάννη. Πολύ ωραίο έτσι είναι. Το οποίο θα διαγωνιστεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Σε κάποιο group. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Μου δίνει μεγάλη χαρά να, όπω και εγώ έχω στείλει, όπω και πολύ καλεσμένοι εδώ τη Εκποχή έχουν στείλει να συμμετέχουμε. Το ταξίδι είναι έτσι μαζί. Δε, όχι ο προορισμός Αν την άλλη ευχαριστώ. μεριά να σου πω και κάτι άλλο τώρα ε, Πιστεύω ότι η μουσική δεν είναι αγώνας δρόμου Ακριβώς Έτσι. Ε, Δεν έχει καμία σχέση με αγώνα δρόμου Και εν πάση περιπτώσει αν κάποιοι θέλουν να πούν ότι είναι αγώνας δρόμου Σίγουρα δεν είναι κατοστάρι και λέει. Όπως, όπως λέει και ο Μίμη οπλεσάς είναι μαραθώνιος η μουσική. Αν την παραλύσει με, με αθλητισμό Τι τουλάχιστον τίπον. να Το σημαντικό είναι, είναι το, το ταξίδι. Να, το μόνο που ξέρω από τους φίλους ξέρω ότι ε, ο Σάξο ο Κουρουπός έχει στείλει τραγούδι, ναι, το εύχομαι καλή επιτυχία. Mm -hmm. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο έχει στείλει τραγούδι καλή επιτυχία και στο Γιάννη. Και σε εσένα βεβαίω καλή επιτυχία mm. τώρα που μας το λε. <laughs> <laughs> Όχι, είναι πάρα πολλοί κόσμοι. Ωραία, Προσθέρω, ωραία. Δηλαδή, αν τα ενεργά μέλη του Μιούζου και δεν υποστηρίξουν το διαγωνισμό. Πάντω να πω κάτι ακόμα και να το κλείσω, γιατί δεν θέλω να μονοπολίσω. Ε, από αυτά που έχω ακούσει μέχρι τώρα, εγώ έχω μπει και έχω ψηφίσει <laughs> όλα τα τραγούδια. Δεν υπάρχει <laughs> τραγούδια που <laughs> ναι. το έχω ψηφίσει. Δηλαδή, θεωρώ από τη στιγμή που μπήκε κάποιο δημιουργό στον κόπο να γράψει κάτι, αξίζει να πάρει έστω και ένα στέρι. πώ το έχει πέρα. Τα έχω ψηφίσει όλα. Θέλω να πω όμως ότι και εκτός πεντάδας Υπάρχουν πολύ ωραία τραγούδια ε, Για το δικό μου του τουλάχιστον Εγώ λάξη. έχω ανοίξει και ένα topic στο φόρου ένα θέμα συζήτησης Με, με τίτλο τα τραγούδια που αποκλείστηκαν από το διαγωνισμό Για mm. να δώσουμε έμφαση ακριβώς Σε αυτά τα κομμάτια τα οποία ε, θέλεις για λόγους ότι είναι το είδος της μουσικής του λιγότερο διαδεδομένο μέσα στο Music Heaven Θέλεις γιατί δεν είχαν την ευκαιρία να κάνουν μια καλή παραγωγή ώστε ε, Οπότε αδικείται το κομμάτι Για πάρα πολλούς λόγους αυτά δεν μπήκαν στην πεντάδα mm -hmm. Και πράγματι εκεί υπάρχουν κάποια κομμάτια καταπληκτικά Εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια στο Music Heaven για την πρωτοβουλία και για αυτή την κίνηση έτσι, ήταν πάρα πολύ καλή Και μακάρι να επαναληφθεί στο μέλλον ε, Το έχουμε κασιερώσει ως θεσμό Θα γίνεται πολύ συχνά Λοιπόν να ακούσουμε το φλαμέγκο που λέγαμε Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε Πριν από χρόνια Όταν το παθό προσπερνούσε τη φωνή Με λίγους φίλου Με μια κιθάρα για το πολύ δίχω να ξέρω Τι ξημερώνει το ερχόμενο πρωί με ναι, σ' ένα αγάπη γεμάτο και η ζωή μου στη σκηνή. Το αύριο μου με τα βριό σου ποτέ δεν σμίξα. Πια πώ έγιναν εχθέ. Πια ζενοδρόμο, μια μονοχρόνο. τραγούδι που δεν τελειώνουν οι στρόφε, όμω το ξέρω. Όμως το ξέρεις πως δεν υπήρξαν στη ζωή μας και οι Το ξέρεις ότι φταίς, δεν θέλεις να το λες Το αυριό μου και τα αυριό σου είναι ένα δώρο που δεν έφερε έφερες ποτές Για σένα ο δρόμος, για μενό Ένα τραγούδι που δεν τελειώνουν οι στροφές Όμως το ξέρεις όμως το ξέρω πως δεν υπήρξα στη ζωή μας κυριακές το ξέρω ότι φταίς. δεν θέλω να το πες μ'αυτές Πριν από χρόνια τα όνειρά μας τραγουδούσαμε μαζί με λίγους φίλους μια κιθάρα και να πιάνω το πολύ και να πω τώρα τα όνειρά μου τραγουδα όσα παιδί ένα φλαμένκο θα περιπίσω όσα πήρε η στιγμή το αύριο μου αύριο σου ποτέ δεσμίξαν κι όμως έγιναν εχθές για σένα ο δρόμος για μένα ο χρόνος ένα τραγούδι που δεν τελειώνουν οι στροφές. όμως το ξέρω όμως το ξέρεις πότε δεν υπήρξαν στη ζωή μας Κυριακές το ξέρεις ότι φταίς δεν θέλεις να το λες το αύριο μου και τα βριό σου είναι ένα δώρο που δεν έφερε έφερες ποθές για ο δρόμος, για μένα ο χρόνος, ένα τραγούδι που δεν τελειώνουν οι στροφές όμως το ξέρει όμως το ξέρω πως δεν υπήρξαν στη ζωή μας κυριακέ. το ξέρω ότι φταίς. δεν θέλω να το δες χαίνομαι να διακόπτω τέτοια σόλα αλλά δώστε βάση να καταλάβετε <Τοχεύη> τι αισθησήμος <Τοχεύη> του κουσκούδι Με ταυριόσου ποτέ δεν σμίξαν κι όμως έγιναν εχθές Για σένα ο δρόμος Για μένα χρόνο Ένα τραγούδι που δεν τελειώνουν οι στροφές Όμως το ξέρω Όμως το ξέρεις πως δεν υπήρξαν Στη ζωή μας Κυριακές Το ξέρει ότι Δεν θέλεις να το λες και ταύριο σου είναι ένα δώρο που δεν με έφερες ποτέ για σένα ο για μένα ο χρόνος ένα τραγούδι που δεν τελειώνουν οι στροφέ όμως το ξέρεις, όμως το ξέρω πως δεν υπήρξαν στη ζωή μας Κυριακές το ξέρω ότι χθες, δεν θέλω να το δες μα Ήταν το φλαμέγκο λοιπόν α, Από την κιθάρα και τη φωνή του σύμου του Κουσκούνη ε, Να καλωσορίσω και την Guitar Journal Καλησπέρα Έβα μας Είναι η Εύα Φάμπα Άλλη αυτή κι αν είναι ε... Γεια σου Έβα, <laughs> Καλησπέρα Εύα <laughs> Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Και στη φίλη μας τη που ακούει και να ρωτήσω εγώ τα παιδιά το Σίμματο κουσκούνι και το Γιάννη τον Απόδιακο ε, πώς γνωριστήκατε, πώς έτσι έτσι και τον τελευταίο καιρό συνεργάζεστε τι σχέδια έχετε ε, να δεν σου μιλήσουμε το, για αυτά σου εγώ από δημοτικό πήγαινα και είχα πάει σε ένα <laughs> μαγαζί <laughs> να το Γιάννη που τραγούδα και λέω <laughs> κύριε Γιάννη κάποια στιγμή να συνεργαστούμε ε, είμαι και <laughs> <η> ιστορία ε. <laughs> γι'απες Γιάννη ε, πώς γνωριστήκαμε μέσω τρίτου προφανώ. Ε, Α, φίλο είχε έρθει ναι. από το στούντιο, να, ναι. να πω όνομα... Λε, Λε, δηλαδή. Ναι, το Μέσω του φίλου του Αλέξανδρου, του Αντωνίου. Του Αντωνίου, Αντωνίου. του Αλέξανδρου, ναι, ναι. Ε, Είχαν έρθει από το στούντιο μαζί. Mm -hmm. Είχαμε, ναι. Ε, έκανε εκείνη την εποχή κάποια δουλειά στο στούντιο του. Έκανε, του, ναι. ναι στι, στο στούντιο έκανε Και... παραγωγή τη δουλειά του, την μου προσωπική. είπε να γνωριστούμε, να σου γνωρίσω φίλο και να ακούσει και στο στούντιο κάποια κομμάτια. Ίσως νομίζω, αν θυμάμαι καλά, βάλει και ακούσαμε εκείνη, εκείνη την ημέρα. Γράψτε έγραψε, ε, ε, ε, ε, ε, Γιάννη, κάποιο ε. κομμάτι εκεί στο Σιμό. Αυτό έγινε ε... στην πορεία. Στην αργότερα, πορεία, ναι. ε, αργότερα έγινε αυτό. Η... Αυτό πρέπει να γίνε... που σε διακοπτώ. Αυτό πρέπει να έγινε πέρυσι το καλοκαίρι. Αφού το είχαμε. Ναι, ναι, ναι. ήμασταν φίλοι, αλλά για ένα διάστημα είχαμε λίγο χαθεί. Ε, κάποια στιγμή ήμουν διακοπέ, ε, Καλοκαίρι το 11 ήταν. Προπερσινό, το, το, το 11. ναι. Με παίρνει τηλέφωνο ο Σίμος, λέει, έλα είμαι Θεσσαλονίκη, τι κάνεις, καλά, όλα. Ναι. Σε θέλω, μου λέει. Σε θέλω για δουλειά. Δηλαδή, ε, σε θέλω, λέει, όταν γυρίσει Αθήνα να, Α, ναι. Ναι, να βρεθούμε, σου έχουμε μια πρόταση. Χάρη, ναι. ναι, ναι. βρες ένα κομμάτι που λέει άδικες δομέ το, ε, ναι, το, το έχεις το έτοιμο, έτοιμο. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι... Α, αυτό το πω... το κομμάτι ναι. ε? Τι, για την Έκανα ιστορία. ένα κομμάτι με πολιτικό περιεχόμενο mm. το οποίο ήθελα να το τραγουδήσουμε έτσι Ξέρεις μ' αρέσει η παραγωγή που έχει ηχοχρώματα από φωνές ναι. έτσι. Ευτυχώς πρόλαβα την κιθαρούλα στην παραλία με φωτιά ναι, ξέρω ναι. εγώ με μπυρίτσεις <laughs> και λοιπά Και γενικά μου αρέσει αυτό το, το στυλ και φώναξα, εν πάση περιπτώσει, κάποιου φίλου. Το κομμάτι λέγεται Άδικε Δομέ. Δεν κυκλοφόρησε και δεν θα κυκλοφορήσει ποτέ μα ποτέ Τι υπονοείτε, είναι... Σίμω, υπάρχουν άδικε δομέ, ειδικά εδώ στι αριστερέ χώρε. Καλύτερα θα τα μου, ακούσιμα, να τα ακούσει και να μιλήσει. Να πούμε όμω ποιοι άλλοι συμμετέχουν εκτό ναι, από ναι. τον Γιάννη. Ε, Τραγούδησε ο Γιάννη, ο Δημήτρη Οθομαδη, το συγκρότημα <συναι> Τρίτη Εποχή η Ήρη, ο Ρόμπερτ και εγώ. Στοίχη μουσική δικό μου, δεν κυκλοφόρησε Δεν θα κυκλοφορήσει, είναι ελεύθερο στο διαδίκτυο Όποιος θέλει Στη Wave Music το κατεβάζει Α έτσι, wavemusic.gr Όποιος θέλει λοιπόν το κατεβάζει Προς το παρόν το ακούμε ¡Aquí va! Αυτή την ψευτιά Κάθε έξι να σφίγουν νουριά. Άλλη πατρίδα ονειρεύτηκε ο αγρότης και ο φοιτητής Υπόκριτες λέει λάτες με πια Που γύρω ψάχνουνε μόνο λεφτά Και πληρωμές για δικές δομές είναι αδικίες και ψέα, αυτά που με κνίγουν και εμπαιγνία ταυρώπους δυλούς <συσίλω> Είναι υποσχέσεις που δεν την πήγαν σκάρτη παρτήντας εφάντους καιρούς Είναι <συσίλω> το τος μέσως που πάντα πληρώνει και η ζωή μου που υπρώνει κι αυτοί Είναι που δεν εφαρμόζονται οι νόμοι ύπνος <συσίλω> και <συσίλω> αξίδιες δεν έχουν τιμή Πίσω κι εσύ αν μπορείς Πού τα όνειρα μια διαδρομή, Του τη γενιά που θυμώνει, Οσποντε θα αγανακτεί. Μα η καρδιά μα το λέει, Να πάμε μπροστά, Να προσπεράσουμε όλα αυτά. Τις πληρωμέ για τι αδικέ τι αδικίε και ψέα, αυτά που με θύγουν. Και επεμία του ανθρώπου γυλού. Τι υποσχέσει που δεν τηρήθηκαν. Του χαρτιφαν γύρω σε πάμπου καιρού. Είναι ο αδύνατο μέσο που πάντα πληρώνει. Και η ζωή μου που ιδρώνει κι αυτοί. Τι είναι που δεν εφαρμόζονται οι νόμοι. Οι υποσχέσει δεν έχουν τιμή. Δεν έχουν συγνώμες Δεν μας ταιριάζει ο παρδίς καναπές. Πάμε να αλλάξουμε τις ανυφόρες τα οι πίκρες και οι ανοχές. Τα άλλο για να δείτε και το Σίμωνα Παίζει όχι μόνο την κλασική Την κιθάρα αλλά και την ηλεκτρική Λοιπόν ε, Άδικες δομές ε, Νομίζω οι στοίχοι τα είπαν όλα Αλλά μας παίρνει και κανένα. για ε? Δεν ακούει κανένας όμως... <laughs> τα, λέμε, τα, ξαναλέμε, <laughs> τα λέμε και Σίμωνα. τίποτα ε, στο, στο βρόντο πάνε Δεν ξέρω μπορεί να μην πάνε στο βρόντο Και να είναι ένα Έτσι ένα κλικ και να Πότε τα φέρει στην επιφάνεια Πότε θα Έλατε. αλλάξει αυτό το πράγμα Ήμουν ανιό και γέρασα <laughs> <laughs> Τι να πω... Οπότε αυτό ήταν το κομμάτι στο οποίο έγινε η πρώτη σας ουσιαστικά συνεργασία η πρώτη συνεργασία, ναι. Που τραγούδισε... Ναι, να... Ναι, είπες, είπες το πρώτο. Ναι. μετά Την ίδια, μετά από ένα-δύο μήνες αν δεν καλά ξαναμπαίνω στο στούντιο του σύμου Για να πω ένα κομμάτι αυτή τη φορά μόνος μου Μιλάω για το μια φορά ε, είναι να τραγούδι ε, το, το, το τελευταίο άλμπουμ που τουλάχιστον κυκλοφόρησε την κυκλοφόρηση το ανεπιλυρωτέρο τέρος ναι. όπου σε αυτό το άλμπουμ συμμετείχαν και άλλες φωνές ο Γιάννης ο Παπαγιαννόπουλος και αυτός η μέλος του Music Heaven και που... η Άνθια 2022 και αυτή η μέλος του Music Heaven η Τέτη Ιρενέση και ο Γιάννης ο και ναι. η Αγνή η ναι. Ναι. Μάλιστα ε, να καλωσορίσω και, και στον αέρα τον φίλο μας, τον Γιάννη τον κύριε που μας ακούει από την αρχή ε, Γεια σου Γιάννο Και μια και έχουμε τη χαρά και την ήμουν να είναι και η Εύα Φάμπα στην παρέα μας ε, νομίζω πρέπει να ανακοινώσω ότι στις 18 Φλεβάρη στον Πολυχώρο Τέχνης Αλεξάνδρια ε, η Εύα Φάμπα έχει μια συναυλία ε, ο τίτλος είναι Λάτιν Ιστορίες για ποιητή ηθοποιό και κιθάρα Πολύ ωραίος τίτλος έτσι Πολύ <laughs> <laughs> Και πραγματικά οι, όσοι αγαπάνε την κιθάρα νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή να απολαύσουν ε, όμορφα πράγματα. Στον ε, πολυχώρο επαναλαμβάνω τέχνης Αλεξάνδρια στις 18 του Φλεβάρη. Επαναρχόμαστε λοιπόν στην ιστορία της ε, συνεργασίας σας. Η, η πρώτη εμφάνιση πότε ήταν που Α, κάνατε. Ε, η πρώτη εμφάνιση ήρθε μετά από λίγου μήνε. Και γίνει, είχα μπει στο στούντιο ήδη να πω το μια φορά Παράλληλα βέβαια Είχαμε ξεκινήσει να δουλέψουμε Για να παίξουμε σε κάποια μαγαζιά Είτε ακουστικά Είτε σαν σχήμα Γιάννη ναι. το ναι. μια φορά ε, Δεν το αποβάλαμε έτσι, Όχι δηλαδή, δεν το έχουμε πάλι να ακόμα Να το ακούσουμε τώρα Ναι, ναι. Λοιπόν, Λύθηνα, αδελφο, το πολύ της καρδιάς η κλιδαριά Υπότιτλοι <míngan> <míngan> Για συνέχισε, Γιάννη. Λοιπόν, είχες κάνει μια ερώτηση πριν βάλουμε το μια φορά... Ε, ναι, για τη συνεργασία, παράλληλα, παράλληλα με τη δισκογραφία... Γούρι, μόλις χήθηκε ο καφές του Χάρη. Δεν <laughs> να μην λέγει, λέγει, Να σκουπήσω εγώ. <laughs> ε, παράλληλα με τη δισκογραφία... Ε, με, με τα τραγούδια που, του Σίμου που είπα... Ε, ε, ξεκινήσαμε πρόβες να, για να παίξουμε σε κάποια σε μαγαζιά της Αθήνας είτε ακουστικά είτε στα σχήμα βασικά ξεκινήσαμε για να κάνουμε κάτι ακουστικό στην πορεία φέρνω λέμε ε, δεν βάζουμε και ένα κουρστό μέσω σχήμα και του λέω μια ε, να φέρω τον τράμερ που είχα από το σχήμα από τους εναλλάξ ε, το να δημήτρη. παίξει το Δημήτρη τον Κολιό Θωμά να παίξει καχόν ε, κα, κάτι καχόν ανάλογα το θα χρειαστεί Ωραία, τον φοντάζουμε στο στούντιο, ξεκινάμε, μια χαρά βγήκε με το Τουμπερλέγη και με κάτι κρουστά που υπήρχαν Βγήκαν τα τραγούδια που κάναμε πρόβα, τελειώνοντας βέβαια, κάνουμε πάνε, έτσι κοιτάμε μέσα βλέπουμε την drums Και λέει, πώς έρχεται η ιδέα και λέμε, τώρα ρε εσύ, δω, ρε, εσύ μου, τώρα, αφού είμαστε τρεις που είμαστε ας πούμε Τον έχουμε τον drummer, τι μας λείπει, ένα μπάσο δεν μας λείπει και είμαστε και έτοιμο σχήμα και μπορεί να παίξουμε και οτιδήποτε, δηλαδή είτε ακουστικά είτε σαν σχήμα. Οπότε ήρθε, ah, διονύσης. Διονύσης, ήρθε ο Διονύσης ο Κάσκουρα, ο Βασίστας και αυτός, από τους εναλλάξ like που είχα, από το σχήμα. Ε... Εναλλακτικό δηλαδή, Εναλλακτικό ο κορμός Υπήρχε, του Υπήρχε ναι και... Του και, υπάρχει, και υπάρχει αυτό. Και έτσι τελικά ξεκινήσαμε για ακουστικό και βγήκαμε σαν σχήμα, σαν σχήμα βέβαια, δηλαδή ο μας πούνεις ναι, ο... Ναι, ναι. ο Γέννης από 200, και επίση δύο μουσικοί. Ε, εξαιρετική, εξαιρετική μουσική. μουσική μαζί το είπαμε. Να. Και καλά παιδιά. Πολύ καλά παιδιά και εξαιρετική mm -hmm. μουσική. Εννοείται, εννοείται. Ε, και ξεκίνησε η όλη η ιστορία ε, από μετά το Πάσχα, νομίζω, το 2012. Στο Βινίλιο. Ε, στο Βινίλιο ε, mm -hmm. ξεκινήσαμε. Όπου ότι... συμμετείχε και, και σαν και στο αγαπητό φίλο, δικό μου τουλάχιστον πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Ο... Ο Ρόμπερτο Ιλιέμς από το συγκρότημα της δεκαετίας του 70 Πολ Για τους παλαιότερους ε, ε, Και ετοιμάζετε πράγματα Ετοιμάζομαι, βασικά ετοιμάζομαι μια καινούργια δουλειά ε, αλλά είχα πάρα πολλέ αντικσότητε μέσα στο 2012. Mm -hmm. Πολλέ ζημιέ στο στούντιο Χάρη. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνω, σου λέω. Είχα σε yeah. περίεργε ζημιέ. ήρθε το wave του. Κάηκε, ναι, ναι. Κάηκε το. Mm -hmm. ε, μου σπάσανε το αυτοκίνητο ε, για να μου πάρουν ένα σταυροδάκι χρυσό, το βεφτιστικό μου. Όχι σαν αξία. Δεν ήταν, mm -hmm. η, η αξία του ήταν για μένα, ξέρει, mm -hmm. Ένα σταυρουδάκι που το είχα σε όλε μου τι μοτοσυκλέτε απάνω. Απάνω στην τίζα του Αμπραγιαζή του Φρένου ναι. Ειδικά τη δεκαετία του 90 που εργαζόμουν σε εταιρείες κάτω στην Αθήνα Στη Σόλωνος ας πούμε που περνούσε κόσμος απίστευτος έτσι, Το ο κόσμος δεν, δεν είχε αγγίξει κανεί πότε τίποτα Και, και τότε... μου σπάσανε το αυτοκίνητο για να μου πάρουν το σταυρεδάκι από ναι, το ναι. καθρέφτη ναι. Λοιπόν, καίγεται ένα ηχείο πολύ ακριβό είχε e, γιο με ενσωματωμένου δύο ενισχυτέ μέσα mm. όπου έπρεπε να φύγει να έρθουν οι ενισχυτές και λίπα σε διάφορες ζημιές το 2012 που μας πήγαν πίσω να είμαστε καλά να ετοιμάζουμε μια τα... δουλειά ε, υπάρχει ένα κομμάτι μέσα στην καινούργια δουλειά που θα είναι και αυτό πάλι με πολιτικό κοινωνικό περιεχόμενο κάνουμε... η Μαρκίζα όχι, όχι, όχι, μιλώ μάς... για ένα κομμάτι το οποίο σου κάνουμε την πρόταση Αν σε ενδιαφέρει να συμμετέχεις σαν και εσύ μέσα σε αυτό Honor Άκουτο <laughs> <laughs> Να, είδατε λοιπόν ότι κάνει το Music Heaven ε, Φυσικά τι μπορώ εγώ να αρνηθώ <laughs> Είναι δυνατόν λοιπόν, να πω Λοιπόν, με μεγάλη μας χαρά Και ε, ε, κάτι μου λες Μέσα πω... από αυτή τη δουλειά Για το Γιάννη μου λέγες ναι, κάτι, ναι, κάτι Μέσα κάτι, από αυτή τη δουλειά, πήγαμε τώρα ακούει. Ναι ε, μέσα από αυτή τη δουλειά που ετοιμάζω τώρα Έχουμε ένα καινούργιο κομμάτι που έχει ερμηνεύσει ο Γιάννης Λέγεται Μαρκίζα, μπορούμε να το ακούσουμε Αυτό θα ακούσουμε τώρα Αλλά πριν ακούσουμε τη Μαρκίζα έτσι, σαν Να πάρετε μια ιδέα από τη νέα δουλειά που ετοιμάζουν τα παιδιά ε, κάτι είπε για τον άλλο τον Γιάννη Τον φίλο μας τον κύρι ο κύρις, Σε σχέση με αυτό που είναι, ε, Ο κύρις είναι φίλος μου 25 χρόνια Από το 1988 λοιπόν. Παίζατε μαζί στον υπηρεαγωγή Ναι μπράβο <laughs> λοιπόν, Και ακούγατε ε, εμένα ένα... Και ακούγαίνει τον Γιάννη τον απόδυα <laughs> <laughs> Είναι ε, ένας καταξιωμένος ε, Συνθέτη Τζίγκλ, έχει κάνει τα περισσότερα διαφημιστικά που έχετε ακούσει. Νομίζω δεν έχει τελειώσει. Μα είχαμε κάνει αφιέρωμα και είχαμε πάθει πλάκα και Με μου όλα he... αυτά που ήταν δικά του. Και, και μου έχει πει και του έχω επισουχεθεί επίση ότι όποιο μπαίνει στο στούντιο για να γράψει πρέπει ο Γιάννη να έχει την κάμερα ανοιχτή να γράφει παράλληλα και η εικόνα. Οπότε mm -hmm. όταν θα έρθει θα πούμε και του Γιάννη του κύριου να έχει την κάμερα. Δηλαδή μπροστά από την κάμερα δεν μπαίνει ο Γιάννη, <laughs> <laughs> Άμα θέλει να μπει να μπει μπροστά από την κάμερα και. Και μπροστά από το μικρόφωνο εγώ θέλω να τον ακούσω Μήπως τον στριμώξουμε Δεν ξέρω Για κάτω την πρόταση ανοιχτά <laughs> Εγώ την κάνω Λοιπόν ε, πάμε να ακούσουμε εμείς προς το παρόν τη Μαρκίζα Έτσι να πάρετε μια ωραία γεύση από αυτά που έπονται από τα παιδιά Και συνεχίζουμε <σομίου> Αλλά δεν ήλθε στον βλόγο σου. Δίδεν πάντα φάσε. Βάκρυσε, αλλά δεν μπόνησε. όλα αυτά που τα λησμόνεσε μια ζωή σ' ακόμη. Η ζωή σου ατάρα μόνο πάτει σκοτεινό μάλι, μάλι, γαλείς, η καρδιά σου δεν θα βρει Και περάσαν τα χρόνια και η μαρκίζα είναι παλιά Πάντα ήσουν να είσαι και θα είσαι στο πουθενά. Σου αντάρα μόνο πάδι σκοτεινό Μα λιμάνι γαλίνεις η καρδιά σου δεν θα βρει Λίγα χρόνια ακόμη κι η μαντήσα θα σβηστεί Σιωπή μου σωστό τότε πολλά να σου'χει πει Άφησες, μα δεν να Σου, το προσφέρασες παραγγείς από την πίκρα που προσφέρει τι στιγμές που υπερασπίζεσαι το εγώ σου υποκρίνεσαι και σου έχει μείνει. Η ζωή σου ατάρα, μόνο πάτη σκοτεινό, μα λιμάνι γαλείς, η καρδιά σου δεν φαντρεί. Και περάσαν τα χρόνια και η Μαρκίζα είναι παλιά, μα τα να είσαι και θα στο το να, Ατάρα, μόνο πάνω σκοτεινό. Μα λιμάνι, Καλήνει, την καρδιά σου δεν θα βρει. Λίγα χρόνια ακόμη κι η Μαρκίδα θα σβήσει. Φτιοφύλλω, ίσω τότε πολλά να σου ζητήσει. Εδώ είμαστε. Αυτό ήταν το τραγούδι Η Μαρκίζα. Το οποίο ε, όπω κατάλαβα. καλό είναι να το αφιερώσουμε σε διάφορα καβαλημένα καλάμια έτσι. Έτσι. <laughs> λοιπόν... ε, αυτή ήταν η τελευταία συνεργασία. Ε, τελευταία, ναι. Και ε, πέρα από τη Μαρκίζα. Υπάρχει και άλλη λοιπόν... συνεργασία που... η οποία ακόμα δεν έχει βγει. Έχει τραγωδίσει. Όπω Είναι αυτό που. που ετοιμάζουμε τώρα. Μπράβο. Έχει τραγωδίσει. Εσύ περιμένουμε τον κύριο τώρα. Και του δύο φίλου. Και φίλε. Μάλιστα. Αυτό που λέμε λοιπόν, <laughs> αυτό. Είχαμε αφήσει μια κουβέντα νωρίτερα Για τις εμφανίσεις ε, και Είχαν ξεκινήσει μάλλον στο βινίλιο το, Τον Απρίλιο του 2012 Αμέσως μετά με το σχήμα Παίξαμε στη μουσική σκηνή Στον πυρήνα ε, Είχαμε τη τιμή τη, τη χαρά Να μας Έχουμε σαν Guest ε, Τον φίλο μας το Σταμάτη Το Μα Μας με την παρουσία του Ο Σταμάτης με πολύ καλή βραδιά, ήταν η Δευτέρα μετά τις εκλογές Και πρώτες είχαμε και είχα ωραίο ήχο, ε? πάρα πολύ ωραίο πολύ ήχο Πολύ καλό ήχο, φανταστικό Κρίμα δηλαδή γιατί το μαγαζί φέτος δεν υπάρχει τι εννοείς, έχει κλίσει, έκλεισε ο πυρήνας Έχει κλείσει ο πυρήνας Δεν ξέρω αν θα έξει, ναι, αν ανοίξει με άλλο όνομα τουλάχιστον. Από ε, ή, τους ίδιους ιδιοκτήτες Όχι, ή... όχι, αν θα ανοίξει με άλλον ιδιοκτήτη α, Σίγουρα α, γιατί ο, ο ιδιοκτήτης Που είχε τον πυρήνα Είναι ναι. άλλο τώρα, είναι, έχει ανοίξει άλλο μαγαζί Άλλη ε, φανταστικό μαγάζι Ο Πυρήνα έχει φιλοξενήσει Ονόματα και κόσμο, Και δεν μιλάω μόνο για Γνωστά πολύ ονόματα μιλάω για γνωστά, πραγματικά πυρήνα ε, Να δώσει έτσι νέους ανθρώπους Να τους δώσει βήμα να ακουστούν μάλιστα, Καταπληκτικό να δω, μες, μαγάζι Και, να... και ναι. για μένα δηλαδή Εντάξει έχω, αρκ... έχω Πέρασει αρκετά γνωστά μαγαζιά Αυτό που είπε ο Σίμω Ότι έχει φανταστικό έχω ε, μπο, εκεί και στην αυλέα. χωρί να θέλω να κάνω διαφήμιση στο, ε, Στην αυλέα. όταν έπαιξα Για το Music Heaven βέβαια δύο φορές Ήταν φανταστικό. Το, το τρίτο δηλαδή, μας live ήταν Ναι και, και τις δύο φορές ήμουνα mm -hmm. Τη μία με το σχήμα μου και την άλλη mm -hmm. μαζί με ένα φίλο Κιθαριστά που είχαμε παίξει ε, Υπάρχουν και τα βίντεο από Ναι Βράδυ. Τη... θυμάμαι συναλή. Εκείνη τη βραδιά είχαμε μιλήσει mm -hmm. την δεύτερη Είχαμε δηλαδή... στήσει σταθμό εκεί Μπράβο Λέναμε και είχα like μιλήσει Τη μετάδοση λέμε. της συναμιλίας ναι, ναι. Και Είχα και την κάμερα τράβηξα και τα βίντεο Μπορούν να τα βρουν αυτά οι φίλοι Στα βίντεο στο... του Μιζικιέβεν mm. ναι. Λοιπόν ε, Εγώ εδώ βλέπω Γιάννη Δεν ξέρω αν σε διακοπτά Βλέπω Παίξαμε ε, Λίγο πριν ένα τραγούδι που είχε τίτλο Μια φορά αλλά βλέπω και άλλο ένα εδώ Με τον ίδιο τίτλο μια φορά Σύμπτωση ε, μια φορά, λοιπόν, η στίχη, η μουσική δική μου, το, αυτό που θα ακούσουμε τώρα ε, Η στίχη του Γιώργου του Σταματόπουλου ε, Το είχα... μπήκαμε στο στούντιο, ήταν το 2007 αν θυμάμαι καλά Δεν έχω ξεχάσει τώρα, είναι αρκετά τα τραγούδια, τόσα αυτά τραγούδια Έχω χάσει την μπάλα, έκανε σιγά πια ε, Πότε ακριβώς γραφτηκανε Αξιόλογο κομμάτι Πιστεύω το παίξαμε Α, Το συγκεκριμένο το παίξαμε και στο πρώτο live Σαν σχήμα ναι. Στο, α, στην Αυλαία, το πρώτο live του Music Heaven στην Αυλαία. Δεν ήταν το πρώτο live του Music Heaven, ήταν. Ναι, δεν το πρώτο ήταν. Όχι, ήταν το πρώτο ναι, που πήγε ναι. στην Αυλαία, για το εγώ. μην σε μπέρδεψε τώρα. Okay. Ε, και ήταν, ναι, ένα ε, αγαπημένα κομμάτια. Το, ναι, το το πες, ναι. Να το ναι, μοιραστούμε με του ακροάτε του Music Heaven ναι. Radio. Εγώ σα πενθυμίζω ότι ακούτε την εκπομπή Κυριακάτικη Επισκέπτε. Στο στούνδεο είναι ο Σίμο Κουσκούνη και ο Γιάννη Ο Απόδιακο. Κλείνουμε όπου να είναι την πρώτη ώρα τη εκπομπή. Και μη φύγετε γιατί θα ακούσετε και live μουσική εδώ από τα παιδιά, έτσι, ένα unplugged, ας το πούμε έτσι, uh, happening. Uh, υπάρχει κιθάρα, έχουμε εδώ την ευκαιρία να τους ακούσουμε και να τους απολαύσουμε ζωντανά. Προς το παρόν ακούμε το μια φορά του Γιάννη Απόδιακου. Δεν την κατάλληλη Έξαψη να κοινωνίσω. Να γιευτώ την ειδομή. Ούτε καν θα Μια φορά είναι αρκετή. Ούτε κάντα θα σε ρωτήσω. Μια φορά είναι αρκετή. Μη ζητήσεις κάτι άλλο, δεν αντέχεις πιο πολύ. Σβήσε μέσα σου τον φαρο, και η μορφή μου τα χαθή, Παραντών θα γίνω μαύρο, μα εσύ θα Στο κενό σου θα αποτύξω. Να πετάξω σαν πουλί. Δεν με αν σου λείψω. Μια φορά είναι αρκετή. Δεν με νοιάζει αν σου λύψω. Μια φορά είναι αρκετή. Μην κάτι άλλο. Δεν αντέχει πιο πολύ. Σβήσε μέσα σου το φάρο. Και η μορφή μου θα χαθεί. Παλέ, τον κακίνο μαύρο. Μα εσύ Άλλο. Δεν αντέχει πιο πολύ Σβήσε μέσα σου το πάρω Κι η μορφή μου τα χατή Παρελθόν θα γίνω μαύρο Μα εσύ τα έχεις Radio Music Heaven, Music Heaven, Music Heaven. Δεν πουθενα πουθενά, μόνο εδώ. Music Το δικό μας ραδιόφωνο. Κοντά στη χέρευα στην ήπια τη ζωή σου. Στον τόπο το δικτύο του μουσικού σου παραδείσου. Του μουσικού σου παραδείσου. Του μουσικού σου παραδείσου. Του μουσικού σου Κάτη και, επισκεφτά, και, επισκεφτά, και επισκεφτά. με το χάρη Αρώνι στο ραδιοφωνο του Music Heaven. Κάθε κυριακή 6 με 8. Και σήμερα βέβαια είναι μια εξαιρετική εκπομπή καθώς έχω την ονομαστική μου εορτή και έχω καλούς φίλους εδώ δίπλα μου το Σίμω τον Κουσκούνη και το Γιάννη τον Απόδιακο Ακούσαμε το μια φορά του Γιάννη τον Απόδιακο Στοίχη του, σε του, του... Γιώργου, του... Σταματόπουλου. του Γιώργου Σταματόπουλου Λοιπόν ε, να... Σ... να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας ε, αφού καλησπερίσω και τους ε, νέους επισκέπτες που έχουν έρθει στην, ε, στη ραδιοφωνική μας παρέα να το πούμε από τώρα, εγώ θα ήθελα να το αναφέρουμε Ότι έχουμε μπροστά μας ένα live, έτσι δεν είναι Βέβαια βέβαια. Για, για... πέσε λεπτομέρειες Να πω εγώ Ε βέβαια, τι με ρωτάς <laughs> Παίρνω άδεια τώρα <laughs> Λοιπόν, ε, μιλάμε για την Παρασκευή που έρχεται 15 Φεβρουαρίου Είναι στο χιτήριο το γνωστό χιτήριο, τότε που έγινε τα επεισόδια Ναι, το γνωστό Δεν θα έχει επεισόδια, μη φοβάστε Όχι, δεν θα έχει αυτή τη φορά Είναι ακουστικά αυτή τη φορά το πρόγραμμα Το χιτήριο είναι, να πούμε για αυτούς που δεν ξέρουν Προς το τέλος της Ιεράς Οδού Όπως πηγαίνουμε προς Αθήνα, στο αριστερό χέρι Στο 44 Στο 44 Στο χιτήριο Ωραίος χώρος πάντως Ναι, πολύ πανέμορος ναι. Φιλοξενεί και μουσικέ και θεατρικέ. Και θεατρικέ, ναι. ναι. Ε, δεν είναι και ο ίδιο ο χώρο πάντα. Ε, είναι, είναι το θέατρο, και πίσω έχει ένα Αχά, μπαράκι σαν, μουσική σκηνή, σαν ναι. μικρό, μικρή μουσική σκηνή. Και φιλοξενεί διάφορους καλλιτέχνε. Ε, πολύ καλό χώρο, ζεστό χώρο. μας μα ε, να πούμε ότι θα είναι καλεσμένος guest ο φίλος μας ο Χρήστος ο Γιαννόπουλος Μάλιστα. Έτσι, θα παίξει και αυτός μαζί μας mm -hmm. θα παίξουμε mm -hmm. κάποια Εξαρατικός τραγούδια δικά του ε, και ε, θα παίξει και αυτός κάποια τραγούδια από την δισκογραφία του και όχι μόνο, προσπαθώ να τον ψήσω να κάνει και ένα πολύ ωραίο Στιγμιότυπο <στηγμισή> που έχει που κάνει διάφορες μιμήσεις Να δούμε άμα το ψήσει και μάλιστα. το κάνει, ναι. Έχουμε και τέτοια ε, Παραδευτόντας βέβαια για το Χρήστο Γιάννοπουλο Έχουμε Όπως έχω κάνει με το ΣΥΜΟ πούμε, Συνεργασία Βγήκε τυχαία μια συνεργασία Με το Χρήστο Τογιαννόπουλο ε, Εξαιρετικό παιδί και Πολύ καλός, σπουδαός ε, ε, Είχε αναρτήσει κάποιου στίχους Πριν από δύο μήνε. Στο facebook Και τις μελοποίησες Τους βούτυξα, εγώ που μου αρέσαν πάρα πολύ Βέβαια να σε ρώτησα, το ρώτησα βέβαια πρώτα λέω, Α, Φαντάζομαι, αυτό φαντάζομαι λέω ότι yeah. τους έχεις μελοποίησει Εγώ είχα ήδη κάτι στο μυαλό Του είχα βάλει μια βάση Και μου λέει όχι μου λέει, Έτσι μου ήρθε λέει, Και έγραψα αυτό το πράγμα λέει, Πολιτικό μήνυμα mm -hmm. Δεν ξέρω αν καταφέρω να το παίξω και στην κιθάρα Να πάρτε μια ιδέα αργότερα ah, Πολύ ωραία Στο το τέλος ε, ένα κομμάτι που λέγεται Πατρίδα, θα το, το οποίο θα το, την Παρασκευή θα το παίξουμε μαζί λοιπόν, με το Χωρίδα. Ε, ε, υπάρχει άλλο στο σχήμα ή θα είναι οι τρει σα, ε, Τρει ήμασταν θα... αυτή τη φορά. Είναι, ναι, είναι... Θα έχουμε και μπαλέτα. <laughs> <laughs> θα έρθουν αυτοπαξοί. Ε, που που πάτε ρε παιδιά χωρί μπαλέτα. Λοιπόν. Ναι, για το επόμενο κομμάτι. Που... Ε, ναι, το επο... ε, αυτό πήγα να πω κι <laughs> εγώ, <laughs> ότι είναι χρόνο. το αντέχο για Α. να ακούσουμε Τι είναι ε, αυτό Αυτό είναι ένα δικό μου κομμάτι Στοίχη μουσική έρχεται από το 1994 Περιγράφω μια προσωπική μου εμπειρία Ένα ατύχημα που είχαμε την ε, μοτοσυκλέτα Και εκείνη την περίοδο Ηχογραφή στο στούντιο Δημήτρη ο Κατακουζινός Από τους θρηλικούς idols για αυτούς που θυμώνται Πιο πριν με Άξης Y στη Γαλλία Ένας εξαιρετικός μουσικός Αρχιτέκτονας και ένα εξαιρετικό φίλο, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι είναι ένα από του καλύτερου μουσικού που έχω γνωρίσει το χώρο. Αλήθεια. Είναι εξαιρετικό. Ε, εσύ... Μουσικάρα. Φαντάσου. Μουσικάρα. Και ε, το κομμάτι ε, γράφεται και κάποια στιγμή, καθώ δουλεύει ο Μιτσάρα στο στούντιο, του λέω ρε Δημήτρη, αυτό. Πώ το βλέπει να το πούμε ωραία. Του άρεσε το Δημήτρη πάρα πολύ, γιατί είναι και μηχανόβιο ο Δημήτρη. Ναι. <laughs> ε, μου λέει ναι, αλλά. Ηταν τρία τα στιχάκια. Τα κάντω ναι. Οπότε έπρεπε ένα από του δύο ε, να πει δύο φορέ κάτι ή να μπει και μια τρίτη φωνή. Μάλιστα. Η λύση εύκολη ήταν να τηλέφωνε στον Ρόμπερτ. Του να σου πω: Θε να ακούσει κάτι, μήπω αυτό. Μου λέει: Έρχομαι να το πούμε. Λέω, κάτσε ρε, μπορεί να μη σου αρέσει. Έρχομαι, μου λέει. <ΣΣ> και έτσι προέκυψε το κομμάτι αυτό που θα ακούσουμε. Ε, η σειρά που τραγουδάνε έτσι για τους φίλους Η σειρά είναι: Ξεκινάει ο Δημήτρη, mm -hmm. μπαίνει ο Ρόπερτ, λένε μαζί το ρεφρεν. Mm -hmm. Μπαίνω τρίτο στιχάκι εγώ. Λέμε μαζί παρέα με τον Ρόμπερτ το δεύτερο ρεφρέν και το τρίτο ρεφρέν είναι τρίφωνο. Μάλιστα. Έχ, είναι, λοιπόν... Και να σου πω και το σημαντικό: ναι, ναι. τα τεχνικά γιατί από ό,τι βλέπω μα ακούνε αρκετοί φίλοι μουσικοί. Βέβαια, πάντα, το, πάντα ενδιαφέρουν αυτό. Το κομμάτι αυτό είναι ε, ένα οχτακάναλο συγχρονισμένο με SMPT. Έχω ένα άρθρο στο οποίο πιστεύω σχετικά με το SMPT για του μη υμένους. Και δύο-τρία σύνθια τα οποία δεν είναι γραμμένα στην ταινία, ούτω ή άλλω είχαμε όλε όλες mm -hmm. Οι λοιπόν, ε, η ειχαμε ολε και ολε 7 πιστε αυτή που βλέπει εδώ, μια χειροποίητη Παναγής του 1974, <γιθάρα> ε, μια ντάμα ε, ovation και mm -hmm. αυτά. Δεν, είναι, δεν έχει πολλά πράγματα μέσα. Και με αυτά λοιπόν τα. τα... Αυτά... Για τη σύγχρονη εποχή, πολύ παλιά, ξεπερασμένη, ποτέ δεν Σωστό... μέσα. Θα ακούσουμε αυτό <θα που θα ακούσουμε. Στενεσε επαφές με το δόστρωμα Τα μάτια μου ανοίγω όσο βλέπω Το κόσμο μου όλο ανάποδα Το είναι μου ραγίζει μ' αντέχω αντέχω, αντέχω Και να γνωρίζω τις λύπες μου Me ader, όμως πυκνώνει και βλέπει το δάχρυ, στεγνώνει ο πόνος μου βυθίζεται τη σκέψη να γλέψει Να συγκεντρώσουμε κάποια πράγματα ε, ακούγοντα αυτό το κομμάτι που όπω είπε η έχει παιχτεί, έχει ηχογραφηθεί μόνο με 7 κανάλια. Σωστά, ε, 7 απίστευτε εγγραφεί. Αυτό το εγγραφής... 8 ήταν ο κώδικα. Ναι. Ο SMPT που έτρεχε για Μάλιστα. να συγχρονίζει. Ε, αν τα ακούσει αυτά κάποιο γνώστη από ηχοληψία θα καταλάβει γιατί μιλάμε, για πόσο παλιά πράγματα έτσι που τα έχει η τεχνολογία. Και όμω ακούσατε αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα για μένα. Ε, το οποίο τελικά τι διδαγμα βγάζει Ότι δεν είναι η τεχνολογία αυτή που κάνει μια δουλειά ε, σημαντική Αλλά ε, πέρα από την ψυχή έτσι που καταθέτεις Αλλά και η ουσία δηλαδή Τι είναι αυτό που πρέπει να βγει Έχεις μια κιθάρα, δύο κιθάρες μόνο Δύο κιθάρες, είναι με, η μία είναι η αντάμασμα με, με κόρους και λίγο βάθος Και η άλλη είναι αυτή εδώ που έχω φέρει, η κλασική μου Άρα τελικά δεν και είναι, τα υπόλοιπα είναι το πολλό το έφυγε. Ναι, έτσι. προγραμματισμένα τύμπα να είναι και μπάσο και ένα σύνθη, μια πλάτη τύμπα στην περίπτωση. Δεν έχει πολλά πράγματα. Θέλω να πω όμως ότι το συγκεκριμένο αυτό το κομμάτι όταν ε, πρωτοβγήκε ε, δεν πήρε χαμπάρει κανένας απολύτως χάρη. Και όταν λέω απολύτω, εννοώ απολύτω. Ε, μετά, μετά από πέντε χρόνια περίπου, το 1999, άρχισε να ακούγεται και επαγωγικά έφερε και δουλειά στο στούντιο Μάλιστα Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή για, τα... για τους φίλους που μας ακούν ότι καλώς ή κακώς, κάνουμε μια πολύ περίεργη δουλειά Να περάσω στον διπλανό σου στο Γιάννη να ακούσουμε να. Α, το έρωτα άνεμος Γιάννη Ναι Είναι ένα κομμάτι το οποίο γράφηκε και αυτό και 2007 2008 είναι στα κομμάτια τα οποία δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονολογία, νομίζω εκεί πέρα. Ε, η στίχη είναι του Ζήνονα Αντωνίου. Ένα πολύ εξαιρετικός, πολύ καλός στιχουργός. Ε, μια ροκιά, α πούμε. 4. Πολύ καλή. 4. Α, και να, να πω για το συγκεκριμένο 4. τραγούδι τώρα. Το οποίο, ε, στην ουσία, στο στούντιό όλα εγώ τα κάνω. Ε, ακόμα και ηλεκτρική κιθάρα. Ε, η οποία έχει, έχει πράγμα δηλαδή. όλα στο σόλο που γίνεται ας πούμε. Έχει δουλειά δηλαδή να το. Μου ήρθε εκείνη τη στιγμή α πούμε. Πέρα από την εισαγωγή, την κλασική εισαγωγή που έχει το κομμάτι, και έκανα ένα το οποίο. <laughs> Όταν το παίζανε σε live γενικά, δύσκολα γυθαριζα το βγάζανε. Και εμένα μου ήρθε εκείνη τη στιγμή στο studio και το έγραψα. Δηλαδή, Κα, αν πει το, δεν βγαίνει. Το ίδιο. Στιγμή, ναι, Μπράβο, δεν βγαίνει, Δεν ξέρω, είναι το. Συντώνες ναι, αν πεις ξαναβγά το αυτό το, τώρα απ' έξω μου, δεν θα το παίξω σίγουρα ναι. να το ίδιο ακριβώς ε, Τώρα, το μεταξύ που λέγαμε για, Πριν για ηχοληψία Και τι μπορείς να κάνεις αν, ε, ε, Μου ρθες το, δεν ξέρω αν έχετε δει Ένα βίντεο στο YouTube, νομίζω πριν να το έχω δει, Που δείχνει τώρα Είναι το booth έτσι πίσω από το τζάμι Μια που τραγουδάει Και δείχνει κάμερα Μπροστά ε, τον ηχολήπτη Και τον παραγωγό, ξέρω εγώ του Από πάνω mm. όρθιο. Και να δείχνει τώρα τον ηχολύπτη, να, να τα χέρια του να κάνουν κάτι κινήσει. Δηλαδή το οποίο γρήγορα. έχει απίστευτη πλάκα. Έτω, έχεις δει, το, έχεις <laughs> δει το δει, το έχει δει. Και... δεξια δεξιά-αριστερά, <laughs> πάνω-κάτω. Δηλαδή δεν στέκεται το άνθρωπο, τον βλέπει να, να, να, να κάνει πράγματα και θάματα. Ναι, και, και, ναι. και όταν ας πούμε, σταματάει και περνάει ο ήχο μέσα από εκείνη που τραγουδίζει, την οποία μέχρι στιγμή στην άκουγες να τραγουδάει υπέροχα, μια φωνάρα, ξέρω εγώ τι, την άκουγε να είναι μια φάλσα, <laughs> <laughs> ένα χάλι μαύρο. Πολύ καλά. Και λε, α πούμε, κοίτα, μπορεί να σου κάνει τεχνολογία. Ε, αλλά το πιγαλού αλλού και να επανέλθω στον έρωτα άνεμο έτσι ροκιά, είναι. να ακούσουμε και το σόλο για το οποίο μας είπες Γιάννη είναι. και είναι. να το χαρίσουμε στους ακροατές μας ε, είναι και νέοι φίλοι εδώ που έχουν έρθει ο, εδώ και ώρα στην εκπομπή Αλκιόνι, ο Κάπτεν Μόργαν ε, παραμένουν εδώ και εκείνοι που μας ακούνε από την αρχή της εκπομπής ε, φυσικά ο Zero Project ο, ο, ο καλός μου φίλος και σπουδαίος ε, ειδικά ορχιστρικών κομματιών συνθέτης αλλά και όχι μόνο zeroproject.gr μπορείτε να καταλάβετε γιατί σας μιλάω και να ακούσουμε τον έρωτα μου. Υπάρνα χρόνια λίμάνι για να βρω Βρήκα εσένα να πω σ' αγαπώ. Στην καρδιά σου φωλιά θα χτίσω σαν πουλίνα και λαϊτό Στην άνοιξή σου θα χαρίσω το γαλάζιο μου ουρανό Να πετώ στα εσω ψυχά σου για να θαμμάζω χρώματα από το κήπο τη καρδιά σου να μυρίζω αρώματα Έχω πάντα στο πλεύρο μου Έρωτας άνεμος να μας πάρει Ένα ταξίδιο στο παιγγάρι Στην καρδιά σου φωλιά θα ρτήσω Σαν πουλίνα και λαϊδό Στην άνοιξη σου θα χαρίσω Το γαλάζιο μου ουρανό να πετώ στα εσωψίχα σου για να θαυμάσω χρώματα από το κήπο της καρδιά σου να μυρίζω αρώματα Να πετώ στα εσόψιχα σου για να θαυμάζω χρώματα από το κύπο της σου. να μυρίζω αρωματά να μυρίζω αρωματά. δυνατά, χρειαζόταν μια ροκιά να μα ανεβάσει αυτό λοιπόν ήταν ο έρωτας άνεμος του Γιάννη του Απόδιακου αφού α, σας υπενθυμίσω ότι σε λίγο έπετε unplugged live happening έτσι να το λέω και ελληνικά <laughs> <laughs> τι, μια κιθάρα, τι unplugged μια κιθάρα είναι που να, τη, oh. να, τη να την καρφώσεις να την πλαγκάζεις <laughs> Το μικρόφωνο εδώ πιάνει χώρο Γι' αυτό και ακούτε κατά καιρούς διάφορα που περνάνε απ' έξω Δεν είναι κανονικό στούντιο Περνάνε και λεωφορεία και μηχανάκια Ειδικά εδώ στι δυτικέ συνοικίες Το φαινόμενο είναι και πιο έντονο <laughs> Που το καλοκαίρι να ζεις Τι γίνεται που κάνω εκπομπή Και περνάνε απ' έξω ας πούμε πυχιά, τέρμα ξέρεις από κάτι Λάντα παλιά <laughs> <laughs> Αμούς γίνεται Απόψη έχει, έχει ησυχία είμαστε ωραία θα ακούσουμε ακόμα ε, Μερικά κομμάτια Από τα Αυτά που μου έχουν φέρει τα παιδιά εδώ Από ηχογραφημένε δουλειές τους Το επόμενο είναι ε, με, με τη φωνή του Ρόμπερτ Βίλιαμ. Είναι ντουέτο Είναι ντουέτο μαζί σου έτσι Ναι το, να το λέμε σκούνη. μαζί με το Ρόμπερτ Στήχη Κατερίνα Μποζόνη mm -hmm. Από το άλμπουμ Του 2004 Με γενικό τίτλο 10 χρόνια αυτό το κομμάτι θα ακούσουμε τώρα και σας ε, ξαναλέω, μείνετε εδώ έχουμε πολύ διαφορετικά πράγματα να ακούσουμε ζωντανά από τα παιδιά βαθιά. Βάνε χρόνια κι ο καφρέφτης δείχνει ξανά το γέλιο το δάκρυ, σημάδια παλιά. Δυο φωτιές με άλλο σχήμα, μάλλον ήχο δυο φωνές, δυο τι δυο με άλλο χρώμα, μ' άλλο Ζει. Πάνε χρόνια, μα που παλιώνει, και Με φιλία διαζηθάρη μπασίχου Και πήγαινε με με αλλοσύμα. Μαλλονίχοι, δύο φώνε, δυο διο δυο σιωπές, δυο ματιές με άλλο χρώμα, μάλλον τονώ, δυο πνοές, δυο απόψεις, δυο γραμπές. η φιλία στις καρδιές φίλη τώρα αύριο χθες πάντο χρόνος δικαιώνει η φιλία στι καρδιές φίλη τώρα αύριο Εδώ είμαστε πάλι ο και αυτό που Είμαι σίγουρος ότι αν υπομονούν οι ακροατές είναι το live Αλλά μέχρι να ετοιμαστείτε πρέπει να ζεστάνει και ο Σίμω τα δάχτυλά του <laughs> <Τι> να προλάβεις <laughs> Θα ζεστάνεις δε. παίζοντα <laughs> Δεν παίζω, δε, αυτά είναι <laughs> Εν τω μεταξύ είναι <laughs> οι κλασικοί κιθαρίστες έχουν και το θέμα με τα νύχια του. Και επειδή έχετε το live σας στι να ναι, ναι. 15 Φεβρουαρίου στο στο χιτήριο, γεράω 44. Ε, τι ώρα θα ξεκινήσετε, 10, 10 Κάτις τι 10, 10, έτσι. 10, ναι. Αυτό το κλασικό ρε παιδιά που λέμε ξέρω, ξεκινάμε yeah. 10 και, έρχονται yeah, όλοι στη, και, και βλέπεις ας πούμε ότι δεν έχει έρθει κανένας και έρχονται όλε στις 11 ας πούμε και αναγκάζεσαι και πας πίσω και την πληρώνει οι μία-δύο παρέες που έχουν έρθει στην ώρα yeah. τους Αυτό <laughs> <laughs> yeah. τι να κάνει. Ε, έλεγα λοιπόν ότι ετοιμάζει τα νύχια του, το μάκρο του να είναι κατάλληλο για τις 15 Φεβρουαρίου. Οπότε αναγκάζεται σήμερα στις 10 <laughs> να παίξει ε, χωρίς να είναι σωστά τα νύχια <laughs> Λοιπόν <laughs> δεν πειράζει, δεν κολώνουμε από τέτοια πράγματα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή λοιπόν που θα... Επειδή δύο-τρει ναι, ναι. θέλω να ακούσουν λίγο φλαμέγκο γι' αυτό... Ναι, αλλιώς, εγώ, α... <laughs> λοιπόν εγώ θα βάλω τώρα ε, ένα τραγούδι που λέγεται ε, «Υγρόπυρ». Πες μας μα ότι είναι, ε, τι συμβαίνει αυτό το κομμάτι. είναι ε, στίχη Γιάννης Ψάρας, μουσική και ενορχίστρωση δική μου. Ερμηνεύει ο Κώστας Σωτουρνάς από το πρώτο μου άλμπουμ του 1992... Σταθμός Νέου Ιρακλείου λέγονταν το πρώτο άλμπουμ Ένα άλμπουμ που έγινε μεδανικά μηχανήματα χάρη Μάλιστα Δηλαδή ένας φίλος, ο Βασίλης ο Χρυστοδούλου, μου είχε δανείσει ένα κομπρέσορα. Ο τουρνάς μου είχε δανείσει δυο ηχεία, <laughs> ένα μικρόφωνο ξέρω εγώ. Ένας άλλος φίλος μου είχε δανείσει ένα σύνθη. Κάπως έτσι ε, ε, ε, ε, η πρώτη Ή, μάλλον, ναι. Μάλλον ο θα πρέπει να λεγόταν όλα τα <laughs> <laughs> Λοιπόν, αυτό είναι το υγρό πύλ, λοιπόν. Πάμε να που, που θα ακούσουμε τώρα. Μεταξύ <substituting> Πήρα τι εγώ να φύγω μασί, να σαπηρύ, στο γύρο. Θα ακούσω και το, και το ντουρνάτσι σε Μποσα Νόβα τόσο επιτυχημένα, δεν το περίμενα. Υπέροχο κομμάτι. Ε, Ήταν λοιπόν το υγρό πυρ, με όλα αυτά τα, τις δανικές συνθήκες με τις οποίες ε, δημιουργήθηκε. Καλοκαιρινό. Καλοκαιρινότατο. Ακούγαμε και τους παφλασμούς των κυμάτων. Και νομίζω είναι η καλύτερη εποχή τώρα να ακούσει τέτοια κομμάτια. Όταν είναι όχι μόνο στο, ο το. εντάξει δεν είναι βαρύ με την έννοια του πολύ Όσο άλλες μέρες Ίσως είναι και οι Αλκιονίδες τώρα κοντά Αλλά τέλος πάντων Είναι η εποχή που αναπολύσει περισσότερο Από κάθε στιγμή το καλοκαίρι Τώρα που είπες Αλκιονίδες Είδα κάπου Αλκιόνι Η Αλκιόνι από Την τη Θεσσαλονίκη Την καλησπέρα μας. μου Αλκιόνι Από Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη νομίζω Ναι, ναι βέβαια Θεσσαλονίκη η Αλκιόνι μας ε, να καλησπέρισω τον Ντεμ Κώστας, τον Μπαντζού ε, Και τον Στέλιο Κολυνιάτη Και όλους τους ε, ε, ντροπαλού επισκέπτες Και τους μη που είναι εδώ, εδώ και ώρα και μας ακούν Πριν ακούσουμε τα παιδιά να παίζουν ζωντανά Θα βάλουμε ακόμα ένα κομμάτι Αυτή τη φορά του Γιάννη, του Απόδιακου Που θα μας πάει σε... Ε, μάλλον, ε... αλλού ή να πάμε αλλού βέβαια, να μας... εννοώ ναι. και, και, αλλάζουμε, μου, ναι, ε... και αλλάζουμε κλίμα Αλλάζει, αλλάζει κλιμά, είναι άλλο είδος Είναι σημαδιακό κομμάτι Η στίχη είναι του αείμνης του Ηλία Κατσούλη το, πω, Ήταν ε... το 2004 ναι. Το 2004 όταν Εκείνη την εποχή Διάβαζα τα, διά, τα διάφορα μουσικά Περιοδικά Έτυχε γνωριστή κάτι ε, και Μετά απλώς. στην πορεία γνωριστήκαμε ε, είχε, Έβαζε κάθε μήνα Στο δίφωνο Κάποιου στίχους κάθε μήνα έβαζε αφιερώματα σε διάφορους επώνυμους οι στίχοι του μάλλον μιλάκαν για διάφορους το συγκεκριμένο ήταν γραμμένος ο στίχος για τον, τον Νίκο τον Ξηλούρη ο οποίος χθες ήταν ή προχθές που κλείσαμε είχαμε την θλιβέρια τέτοια του χαμούτου νομίζω ναι ε, ήταν, λοιπόν, καλοκαίρι του 2004, Κυριακή ε, ανοί, Ανοίγω το οδίφωνο, βλέπω το στίχο Αυτό ο στίχος, λέω, είναι έτοιμο τραγούδιλο, τι λέμε τώρα ε, Δεν είχα ασχοληθεί ως τότε για να με άμεσα, έτσι, να γράφω τραγούδια Έπαιζα διασκευές Το μελοποίησε πριν το... να συνεννοηθεί. <laughs> ναι, έκανα αυτό, mm -hmm. δεν είπα πρώτη φορά που το κάνω, όμω. Το έκανα και στην πορεία ε, και σε άλλους ε, επώνυμους στιγχουργούς. Αλλά βέβαια πάντα τους ενημέρωνα μετά, κατόπιν εόρτης. <laughs> ε, παίρνω την κιθάρα, βγάζω τη βάση του κομμάτιου. Λέω, εντάξει, μιλάει για το ξυλούρι, άρα θέλει ένα παραδοσιακό τώρα. Το και... Έγραψα αυτό το κομμάτι, μελοποιήσαμε του στιγμούς αυτούς. Ε, αυτό Γιάννη θα κυκλοφορήσει Ναι. πώς. Ναι, ε, πώς. <laughs> Δυστυχώς εγώ δεν, δεν το κυνήγησα τότε να κάνω κάτι μόνος μου, που ήταν καλές εποχές. Στην πορεία βέβαια και με την κρίση ήταν πολύ δύσκολο να πιστεύω το mm -hmm. κάνω εγώ. Οπότε θεώρησα καλό ε, Είχα βάλει τη δικιά μου φωνή Έβαλε ε, τη δικιά μου ναι. φωνή δηλαδή σε αυτό το κομμάτι Πώ θα τα ακούσουμε τώρα ναι, ναι, όπως θα τα ακούσουμε τώρα ε, Το έδωσα σε κάποιου επώνυμους ε, Που τραγουδούσαν αντίστοιχο ρεπερτόριο ε, Εντάξει, άλλοι μπορούν να τα άκουσαν, άλλοι δεν τα άκουσαν Όπως γίνεται συνήθως ε, Μέχρι που ε, κάποια μετά από... Τρία-τέσσερα χρόνια βρίσκω τον ε, Ψαραντώνη, τον αδερφό του Ξυλούρη, τον αδερφό του Ξυλούρη ναι. Σε μια εκδήλωση του δίνω το, το κομμάτι Του λέω, ακούσε το, είναι γραμμένο για τον αδερφό σου Για τον Νίκο το Και ε, ε, έχω βάλει μουσική, η του Ηλία του Κατσούλη ε, ε, Ενήμερος ο Ηλίας θα... του Κατσούλη ήταν ενημέρωση, ναι. βέβαια, το έχει ακούσει και μάλιστα και ο ίδιο μου κάνει την ερώτηση που κάνεις εσύ Μου λέει θα, θα το βάλεις σε κάτι Λέω όχι άμεσα τώρα δεν έχω ναι. δυνατότητα ε, Οπότε θα βγει λοιπόν με το φωνή του Ψαραντώνη Ναι ο οποίο έχει μπει στο στούδιο το έχει πει ήδη ο Ψαραντώνης Α, ήδη, ε, ε, Απλά στην επόμενη ναι. δουλειά είναι δεδομένο ότι θα μπει Ωραία ας το ακούσουμε εμεί όπω το πρώτο έφτιαξες με τη δική σου τη φωνή mm -hmm. ε, Είναι ο Βουνίσιος mm -hmm. πειρατής mm -hmm. ο υπέροχος βουνής και ως πειρατής, σε στίχους του Λιλία ε, Κατσούλη. Κατσούλη και όπως το μελοποίησε ο Γιάννης ο Απόδιακος, και το τραγούδι ο ίδιος, αλλά το περιμένουμε από, α, τη, φωνή από τη φωνή του Ψαραντώνη, Ψαραντώνη, του αδερφού του Νίκου Ξυλούρη ε. Τραγούδι έτσι κι αλλιώς, που έχει γραφτεί για το αφιερουμένο ε, ναι. στο, στο Νίκο Ξυλούρη αυτό το κομμάτι, το είχα, ήταν, όπως σου είπα και νωρίτερα προτιμόν και αλλού α, να μπήκε αλλού, αλλά όταν το είδε ο Ψαραντώνη, το άκουσε μάλλον, λέει αυτό θα το πω εγώ τελείω. Ναι. Λέω, δικό σου είναι ατελείω. <laughs> <Να σου ζητώ. laughs> <laughs> <laughs> δεν υπάρχει περίπτωση <laughs> να αλλάξει. Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο ακόμη και θα την εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο. Ήρθε η ώρα που περιμέναμε να ακούσουμε τα παιδιά να μα παίζουν το ζωντανά. Παιδιά, το παιδιά, το Καταρχήν το παιδί, το Γιάννη Τεναπόδια, που <laughs> έχει <laughs> πάρει. <laughs> δεν έφερε την κυθάρα του. <laughs> το, δεν έφερε την κιθάρα του. Ναι. στον κόσμο. <laughs> έχει την κιθάρα του σίμου στα χέρια του. Με τιμωρούν. Με Λοιπόν, τώρα με κλασική εγώ έχω συνηθίσει με την ακουστική, θα Δε το πειράζει. παλέψω. Θέλω Δε να είστε λίγο επικείς βέβαια, γιατί με την κλασική δεν έχω για τις ε, την καλύτερη σχέση, παρότι ξέρω ότι είναι... Θα τα καταφέρουμε. <laughs> Τι θα μας Η ε, Υποσχέδια κάτι για ένα κομμάτι, το τελευταίο που έχω γράψει. Mm. Ήταν αυτό που είπα νωρίτερα, μια συνεργασία, αυτό πουθενά, με τον Χρήστο ε, το ε, ένα, πατρίδα λέγεται, mm -hmm εγώ οποίους είχα δει στο facebook ε, ναι, Μετά ναι. τις συγκλήρωσες έβαλε και άλλα πράγματα Ελπίζω, εντάξει, την κατανόησή σας λίγο <laughs> ναι. <laughs> ε, Γιατί βασικά δεν είναι μια κυθέρα Η αλήθεια είναι ότι χρειαζόταν δεύτερη κυθέρα αυτά Ναι, ναι, ναι πειράζει, γιατί έχει εισαγωγή δεν και εκείνη την ώρα Για να την έφερες Δεν φταίω Λοιπόν mm. Πάμε Στη θάλασσα, χάει δεμένοι. Ήρθανε μπόροι με φλουριά, και ξένοι να σε πάρουν. Να ξοφλήσουν δάνικα και χρέη. Που χω τόσα μη με πουλά, Σαφέντη μου, και μη με απαρνιέσαι. Βάλε λεβέντες τη σπορά, στα μπέλια βάλε κόρες να με ξανά αγαπήσουνε και να καρπίσω πάλι. Δώσε εργαλεία για δουλειά. Και στα παιδιά βιβλία να μπει το φω με στι ψυχέ. Στο βλέμμα η αγάπη να βρούνε δρόμο οι πίτες, τις τη νύχτε να διαβουνε να δει τα χρέη θα σφιστούν με κέρδη. Θα γεμίσεις και πάνω από όλα ή χαρά! Το γέλιο. Θα ξανάρθεί μέσα στου κόσμου Τι καρδιά ελπίδα θα ανθίσει. δώσε εργαλεία για δουλειά και στα παιδιά βιβλία να μπει το φως μες στις ψυχές το βλέμμα η αγάπη να βρούνε δρόμο οι πίτες τις νύχτες να διαβούνε λαρά Πατρίδα μου ήλιω φωτί θα ξεχνούν αυτά που σου χρωστούν. Κι θα του είχε δώσει πώ να ξοφλήσει τόσο με στην ερημιά του Κόσμού. στο ε, ναι, ε, ε. Ε, τέτοι ε. τέτοι το λαλά λαλά λα, λα, ήταν, <laughs> ε, <laughs> ήταν η εισαγωγή <laughs> <οποία στασίλεια> Δεν μπορούσα. Ε, δε ε, δε δε πειράζει καθόλου, ε, ναι, πειράζει. καθόλου. Ε, Νομίζω ότι η Κιθάρα πρέπει να πάει στα χέρια του σήμερα τώρα Να πάει στα χέρια του Κατόχου Επικυρώνουν την προσωπική μου άποψη οι μας Ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ καλό κομμάτι Όπως μας λέει η Κιμέρι Ωμικρον να κατεβάσω λίγο... Ναι, εντάξει. εκεί εντάξει. Τι θα μας; Δεν χρειάζεται να λέμε τι... Ψακούμε. Κοίταξε, αυτό που έχω να πω είναι ότι ε, επειδή θέλησαν κάποιοι φίλοι να παίξω φλαμέγκο θα προσπαθήσω δηλαδή να παίξω φλαμέγκο εντάξει, δεν ναι. τρελαθούμε κιόλα. Ε, απλά έχει με πολλές διακοιμάνσεις δηλαδή εκεί που έχεις... Έτσι... Opa, αυτό παραμορφώνει. Το είδε? <laughs> αυτό παραμορφώνει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πάω λίγο πιο πίσω. Να πα λίγο πιο πίσω. Ένα. Να χαμηλώσω κι εγώ. Θα, θα το Θέλω <laughs> ναι, ναι. κάποια στιγμή μαζέψω το μυαλό μου Να συνεχίσω έτσι μια σειρά άρθρα Που έχω ξεκινήσει εδώ στο Music Heaven ε, Και για την ηχογράφηση Της φλαμέγκο κιθάρας Και για τους ρυθμούς Ναι έτσι, είναι, είναι πολύ χρήσιμα αυτά Και βρες το χρόνο ναι. κάτω Πάρα Θέλει... πολλά παιδιά θα τα διαβάσουν Είναι δυο-τρεις τεχνικές που πρέπει να υπάρχουν Για να μπορεί να γράψει. Γιατί έχει πολύ μεγάλε αυξομοιόνσεις Εκεί ναι. που Παίζεις Αλζαπούα ή η mm. Ρασκουαιάδος σημαίνουν οι γρατζουνίσματα στα ναι. Ισπανικά ναι. Ναι. Ε, Πολύ χρήσιμα αυτά γιατί θα μείνουν στο Music Heaven στο χρόνο ναι. Και ο κάθε ένας που ενδιαφέρει Θέλω να, να σου πω το εξής Δεν είχα σκοπό να παίξω Μιας και δεν έφερε την κιθάρα του <laughs> <laughs> Γιατί είναι φύρμα ξέρεις ναι, παιδιά, ε, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Αλλά ναι. για σένα και για τους φίλους που μα ακούνε στο Music Heaven Γι' αυτό και... Ε, και θέλω να πω ότι ε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και για την ε, πρόσκληση και για την ε, φιλοξενία, καθώς επίσης και το Music Heaven. Εγώ ευχαριστώ και, και προσωπικά και εκ μέρου του Heaven ε, και ειδικά που μοιραστήκατε έτσι αυτή τη μέρα που γιορτάζω κιόλα. Πολύ χρόνο και πάλι. Πολύ, πολύ, Και εγώ ευχαριστώ. Και πραγματικά και είναι υπέροχα να, να, και να τα ζούμε εμεί και να τα μοιραζόμαστε με του ακροατέ όλα αυτά. Να καλησπέρισω τη γλυκιά μα Ήλια, την αναστασία μα που στέλνει τι καλησπέριε τη σε όλη την παρέα ε, και να εκμεταλλευτούμε το λίγο χρόνο που έμεινε. Ε, να ακούσουμε κάτι, ένα instrumental γιατί δεν παίξαμε Ωραία έτσι. Η αλήθεια είναι ότι αξίζει έτσι. αυτό Να κλείσουμε την εκπομπή ε, με τους ανεκπλήρωτους έρωτες Ναι, είναι το τελευταίο άλμπουμ που συμμετέχει mm. βέβαια και ο Γιάννης ε, ε, μέσα ε, Instrumental είναι το κομμάτι, ορχηστρικό Να ακούσουμε και να κλείσουμε με αυτό νομίζω καλύτερα Ευχαριστούμε όλους για την ε, όμορφη παρέα σας ε, αυτό το 2ωρο. Ε, και από μένα την καλησπέρα μου σε όλους και στην ε, Σίλια και όσους δεν μπορώ να δω εν περιπτώσει εδώ πέρα. Ναι. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ και, και, εμείς, και θα, στείλω, αφ, αφ, θα αφιερώσω το επόμενο κομμάτι, τους ανεκπλήρωτους έρωτε, ε, σε όλους τους ακροατέ που είναι ακόμη μαζί μας στην Αγία του Ροκ, την αριστέα μας η οποία θα πάρει τη σκυτάλη και θα σας ταξιδέψει το επόμενο ώρο με τις όμορφες μουσικές της επιλογές Από εμά, για χαρά σε όλους Απολαύστε αυτό το instrumental κομμάτι του Σίμου Κουσκούνη, Ανεκπλήρωτη Έρωτες